Galileo. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Pacifico! I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family sparing his life from this monstrosity Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go let him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 και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μα αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρα, όπως είναι η Γερμανία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 ο φουκτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το γνωρίσω παρολογείτε. Πάρα πολύ συμπαθής. Πάρα πολύ είναι Πού θα σας λέω πίσω. λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η ιδεότητα. Εγώ δεν δέχομαι το χαρακτήριο. Απολύτως, απολύτως η ιδεότητα. Απολύτως. Απολύτως. απολύτως η ιδεότητα. Στον... Απολύτως η ιδεότητα. Απολύτως η ιδεότητα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί πιένετε έξω απ' τα ρούχα σας. Έχω έξω απ' τα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση, δεν θέλετε τί. να μ' απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω, σας <σοπό> απαντώ, <σοπό> αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε <σοπό> ότι οι υπουργοί, οι προφυπουργοί <σοπό> που λεπτές εκλεγμένοι από την <σοπό> Βουλή από τον <σοπό> το ελληνικό λαό Παδεύτε με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τις Εμένη με την έννοια τη επιτήρηση θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη Ευρωζώνη για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. πάντα. Παρακαλώ yeah. yeah. να Είναι στρατιώτε, ξένοι, με γραβάτα και κουστούλα. Go see what the, in the dark room done to save us from having to spell. Go see what the boys in the room have done. To tell you we're wishing you well. Perhaps we should have bought a present. All baked a big cake with candles all aflame But me and the boys in the coal chrome made this to say though with kill We'll work for you still The lady is willing though lame And we all knew No diamond cutter Jesus Philly to Platier Radio Χαιρετισμούς σε όλο το κρατικό χωριό Και έχει μια ζέστη σήμερα, λες και μπήκε καλοκαίρι Πάνω της Μιλήση Πού πάει; έτσι, την ξέρεις Όχι, θα την γνωρίσω τώρα αν ήταν να μου τη συστήσει κανείς, χαιρέτα με τον πλάτα μου Κοίταξε, είναι θέμα καλής ανατροφής Δεν μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον του, δεν ξέρεις Ας θα τη γνωρίσω πρώτα εγώ και μετά θα τη συστήσω για σένα Να μου λείπει ε, Ελάτε, καθίστε, είναι ελεύθερα, καθίστε <χω> Ζέστη, ε! Ναι Πες και εσύ κάτι Ζέστη, ε! Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω Φόβραση Λιοπύρη Κάψον Εμένα με λένε πάνω Από εδώ ο φίλος μου Το όνομά σου ε, το, το όνομά σου Έβα. Το δικό σου ε, Το δικό σου Μα σας είπα, Εύβα Αρχιμίδης Αρχιμίδης Χαίρο πολύ να σε βοηθήσω. Ε, βέβαια να με βοηθήσεις. Μη μ' αφήνεις το μου. Τι να πω. <κρυφίει> Μπορώ να σας βοηθήσω. <χε> Αν θέλετε. <αμφνι> <Φιουσίλια> βοηθήστε παιδιά, βοηθήστε, γιατί έχεις ζεστή, και κινπή και καλοκαίρι. Με το που κατεβάζεις τα χειμωνιάτικα, δεν θα ξαντεβάσεις να βάλεις καλοκαιρινά. Χαιρετισμούς σε όλο το γραντικό χωριό της Pax Γερμανικά. Η κυβέρνησή μα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Την εμπιστεύεστε? <συμίλωση> Την εμπιστεύεστε, Γαλάτε? Να ρωτήσουμε τον Αστερίξ, το μόνιμο καλισμένο της εκπομπής μας. Το έτος 50 προ Χριστού, οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μας. αστεί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νησυφόρος είναι η καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά στατόχαλα. Σε <Συλίου> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέριξης. Και είναι όλη η γαλατήρια υποκατοχή. Όχι, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι φωτιστέκονται, ευτυχώς Κόντρα στην ψήφια εμπιστοσύνη στις κυβέρνησες ε, Όλοι το ξέρετε Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του Σαμαρά Η κυβέρνηση του Μπαλτάκου Η κυβέρνηση του Βορύδη Η κυβέρνηση της πολιτικής άνοιξης Η κυβέρνηση του Βενιζέλου Η κυβέρνηση συμμαχίας Αυτής της ε, δικοματοσαπήλας η οποία κατέστρεψε την Ελλάδα και την κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση απανωτά διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον, δίνει ψήφου εμπιστοσύνης στον εαυτό της. Και αφού ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος εμπιστεύονται τον εαυτό τους, τι λόγο έχουμε εμείς οι Ιθαγενείς ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 155 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο 131. Παρόν ψήφισαν 2. Συνεπώς η κυβέρνηση έτυχε της ψήφο εμπιστοσύνης τη Βουλής όπως προβλέπουν το άρθρο 84 του συντάγματο και το άρθρο 141 του κανονισμού της Βουλής παραλεί το σώμα να αξιοδοτήσει το για την 21 του επιχείρηση των πρακτικών Το σώμα της αξιοδότηση. Κυρίες και κύριοι, δέκα στα Και κάπως έτσι η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης με 155 βουλευτές. Με λιγότερους βουλευτές από όσους κλήθηκε να κυβερνήσει στην αρχή της κυβερνητικής της θητείας όταν υπήρχε και η αριστερή τσόντα της Δημάρ. Η αριστερή τσόντα της Δημάρ ήδη φλερτάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος εμπιστεύονται τον εαυτό του Είμαστε προχρωμένοι να τους εμπιστευτούμε κι εμείς Στείλτε μας στο chat του σταθμού στο... Πρώτα πολλά συντονιζόμαστε ε, Στο listen to my radio Μισό λεπτό να το δω να μην το από λάθος. Μετά από τόσες εκπομπές ακόμα το βλέπω Λοιπόν ε, είτε μπαίνουμε στο site του πλατειαradio.gr και πατάμε εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά είτε πατάμε πλατειαradio.listentomyradio.com εναλλακτικά myradiostream.com κάθετος πλατειαradio παρότι αυτό το λέω εναλλακτικά είναι αυτό το οποίο πιάνει καλύτερα και δεν έχει συνήθως τεχνικά προβλήματα Οπότε, πλατεία radio .gr, πατάτε ακούστε μας ζωντανά ή myradiostream.com κάθετος πλατεία radio ή πλατεία myradiocom my Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εμπιστεύεστε την κυβέρνηση. ο Μαρός και ο Βενιζέλος εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Ε, εσείς τους εμπιστεύεστε, πιστεύετε ότι αυτό το σχήμα το δικοματικό το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, το οποίο παρέλαβε μια ήδη διαλυμένη Ελλάδα από τη Χούντα, μια Ελλάδα η οποία είχε ζήσει ήδη ε, μια εθνική καταστροφή, την καταστροφή του Κυπριακού, παρέλαβε αυτό το ντόπιο δικοματικό σύστημα Υποσχόμενο ότι θα φέρει τη μεταπολίτευση και τελικά δεν έφερε τίποτα άλλο παρά μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Αυτή την κοινοβουλευτική δικτατορία λοιπόν του Σαμαρά και του Βενιζέλου που υπεργοποιεί τα στελέχη της ΕΠΕΝ, τους ακροδεξιούς, τους Μπαλτάκους, τους βορείδες, τους Γεωργιάδιδες, τους Δένδιες ε, τους εμπιστεύεστε Την κυβέρνηση με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, με το ακροδεξιό παρελθόν, το πρωτοπέδι του Αβέρο του ιδρυτή των Ταγμάτων, Φόδουρ, των και των Κεντάβρων, της ΟΝΕΒ τον εμπιστεύεστε. Τον άνθρωπο που έχουμε πει τόσες φορές ότι σε δημοσιεύματα φέρεται ότι στα νιάτα του ως βουλευτής επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου της ΟΝΕΔ, το ΕΡΕΝΤΡΣΙ των Κεντάβρων έκανε επεισόδια στην Πελοπόννησο, ξύλο γαλώνια και άλλα πολλά. Τον εμπιστεύεστε. Τον άνθρωπο που οποίος υπέγραψε την διέλυση της Ιουγκοσλαβίας ε, ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος όταν το ΝΑΤΟ έμπαίνε στη Ιουγκοσλαδία τον άνθρωπο οποίος υπέγραψε τη διάζει Ιουγκοσλαδίας η οποία προκάλεσε το σοβινισμό των Σκοπίων και μετά την είδε Μακεδονομάχος και βγήκε στο μέτωπο εναντίον των Σκοπίων μαζεύοντας ψήφους για λογαριασμό της Ζήμενς τον εμπιστεύεστε <Τι> Ζήμενς> ήθελα να πω της πολιτικής άνοιξης <Τι>... Και τι να κάνει ο άνθρωπος θα πείτε αφού Γιατί αν δεν υπέγραφε ο Σαμαράς δεν θα διελειόταν η Γιουγκοσλαδέα Μπορούσε να παρετηθεί και να το παίξει μετά με ο μάχος Αλλά Ζήμενς Ιντρακούμ Ήταν μεγάλα τα συμφέροντα λοιπόν. Τον αρχαποστάτη που φύγε από το κόμμα του υποσχόμενος δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ ούτε για αρχηγός και τελικά γύρισε για αρχηγός τον εμπιστεύεστε τον αντιμνημονιακό Σάμαρα, ο οποίος πήγε στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι η Μέρκελ και όλοι αυτοί δεν του μιλάγανε, του κρατάγανε μούτρα και μια μέρα στην άλλη μπήκε στην κυβέρνηση Παπαδίμου και σήμερα αποτελεί τον πιλόνα της μνημονιακής κυβέρνησης, τον εμπιστεύεστε. Είναι ειλικρινής, ε. Μόλις μπήκε ο μύθος ο παρδούς στο στο Πού είσαι η παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα εκπομπή. Εκπομπή κάνουμε εδώ. Επίσης, ποιο πράγμα καθώς. Εδώ δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ας του διάλογο ρε. Εσύ, Εντε... εσύ δίνει στην κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης. Τι πιστεύεις εσύ αυτούς νους. Εγώ δεν είμαι... Αφού πιστεύω ότι αυτοί τον εαυτό του, εγώ είμαι ένας πολιτικός. Ας αυτός που μας νοιάζεις εμάς, τι α, μας λαώς εμά. Τα ρημάλια της κοινωνίας, ας μου γιατί τα Με 155 λοιπόν και λείπαν δύο βουλευτές, παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης από τον εαυτό της η δικοματική κυβέρνηση του Μνημονίου. <Κι> Όλα αυτά μέσα σε καταγγελίες για κρίβα αποστασίας και έναρξης αγγελικής έρευνας για το κατά πόσο μπορεί να, πέφτει, να πέσει χρηματισμός βουλευτών ούτως ώστε να δημιουργηθεί αποστασία και να ψηφίσουν τελικά πρόεδρο δημοκρατίας που θα προτείνει η κυβέρνηση ούτως ώστε ο Σαμαράς να μείνει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σημαντικό, ε? Για πες το μου. Να σου πω το σημαντικό. <Το> <Θες> μιλήσει τώρα. <Το> Όταν ο άλλος λέει όποιος λέει ότι είμαστε υποκατοχής ήμασταν ιστόρυτοι. έτσι. ποιος το θα βάλεις, θα σου πω. θα σου πω. λοιπόν, τι λέω εγώ τώρα. ο προϋπολογισμός πηγαίνει από τις Βρυξέλλες να πούμε. είμαστε υπό αυστηρή επιτήρηση όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μόνιμο μηχανισμό ε, επιτήρησης. ωραία. λοιπόν. που σημαίνει αυτό δηλαδή ότι δίνουμε λόγο. διοσύλογοι. κανονικότατες. έτσι. και λέω εγώ τώρα. Στέλνει ο Φούκτολ και ζητάει με τα ερωτηματολόγια τους Δήμους να πούνε τι βραχή βοηθάνε, τι χρώμα είναι, τι μέγεθος έχει, πώς την τα πάντα. Θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής αδερφή. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάνει δύο εκπομπές αδερφής ο... αυτό το πράγμα. Ο... Λοιπόν, τέλος πάντων. λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά να πούνε, σλέει ο άλλος, όποιος λέει ότι είμαστε υποκατοχής είναι ανιστόλητος. Ποιος το έχει πει. Τες. Συμβάζουν. Ο Βενιδέλος. Όχι. Ο, ο... ο Σαμαράζ. Όχι. Ο... Ο... ο Γεωργιάδες. Όχι. Καλό βέβαια πέστε μου. Ούτε το δωράκι του έχει Όχι ο Ως Σταύρος. Όχι ο Σταύρος δεν το έχει πει. Ποιος το έχει πει. Ο Τσίπρας. Πότε το παθαίω, μέση βουλή. Στη συνέντευξη. Α, τι. Θυμάσαι τότε που είχε δώσει τη συνέντευξη στον άλλον της Μπίλντερ Μπερκούρσα λένε. Στο ναι. Παπα στον Παπακελά. Στον την είχε δώσει. Ναι. Σε αυτόν. Λοιπόν. Α, δεν είναι ο Τσίπρα ο ιδρυτής του καινούργιου μετώπου, του νεοεάμου α πούμε, που θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και θα μας οδηγήσει στην εθνική ανεξαγωγία. Και ο Τσίπρα... Μη... Να... Τι μιλές τώρα... Σίγουρα πάντως αν ο Γλινός... Είχε γνωρίσει τον Αλέκτη Τσίπρα... Θα είχε... Επιλέξει να φύγει μόνο στο όποιο ζωή... Ας του καλύτερο, Ας του Μ' αρέσει του εξώφυλλο... Από το καινούργιο του Αμφόλου που κυκλοφορήσει... Που έχει του Σαμαρά... Και καλά Καριάτιδα να πούμε και τέτοια... Και δίπλα ο Τσίπρας και λέει, γράφει από κάτω, φύγει εσύ, έλα σύ. λέει τίποτα αυτό. Ο ερχόμενος έρχεται. Ο ερχόμενος. Να μην πούμε για τον ε, οικονομολόγο του Τσίπριζαν, πώς το λένετε ο Σταθάκη, στις επαφές του και τα λοιπά, τον άνθρωπο του τραπεζών. Να λέγαμε συμπεριφομένες πομπές και με τον πάπα και με, και με την επιμήκυνση, το καινούργιο, τα άκουσες. Διαφε. Ότι εντάξει κούρεμα, αλλά να σου πω γιατί. Γιατί μηχάνημα που κάνει επιμίκυνση. Είπε, είπε ότι βγήκε μηχάνημα που κάνει επιμίκυνση, είπε ότι εμεί είμαστε υπέρ του κούρεματος, αλλά αν μας δώσουν και μια μεγάλη επιμίκυνση τόσων ετών, τι έχει το κούραμα. Αυτό είναι. Ρε. Α, αυτό είναι. Αυτό θέλ, θέλουμε να μας πηδάνε, αλλά όχι σε 2-3 χρόνια να ξυνιάσουμε. Και εδώ σε βάθος. Δύο, σε βάθος να πούμε. Κατάλαβες, γιατί μετά μπορεί να αρχίσει αρέσει κιόλα να πούμε. Αυτό είναι ο σκοπό. Να Σε <laughs> Ακολουθούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας, του Αντώνη Σαμαρά, του άνθρωπου που πήρε ψήφιο εμπιστοσύνης από τον εαυτό του και το Πασόκ για το τέλος της κυβερνητικής του θετίας το 2016. Όχι, του δικού μας, του πρωθυπουργού. Του δικού μας, του δικού μας, του ψυχής μας, καρδιάς μας. Καρδιάς του Αντώνης, της καρδιάς Ισάς, μας. Ποιος είναις, της καρδιάς μας. Εσάς. Εγώ θα ας. του πατήσω με το τραπέζα, μας τον βοηθός μου, συγγνώμη, θα του πάρουμε τη φρέζα να πούμε, παραμάζουμε έτσι θα την πάρουμε. Σε βλέπω για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και τώρα... εδώ τι ρώ να πούμε. Για να ακούσουμε τον Αντώνη μας, τον τρελαντώνη μας. Θα είναι μια καλή χρονιά για την Ελλάδα, για τη σταθερότητα, για την ανάπτυξη και κυρίως για τη μείωση τη αναργίας. <Σεύη> βασικά εδώ ο δεν βασικά έτσι όσο μαράς δεν λέγεται κλοιός 16, Τώρα θα τι γεται κλοιός 106. Να το συνει Και η εντολή που πήραμε απόψε Δεν θα διαψευσουν. Και οι ελπίδες του Ελληνικού λαού θα δικαιωθούν απόλειτος. Και δεν πρέπει να υπεράστει την εταιρεία. <Σεύη> καταφέρει. <Σεύη> κλοιός 106. ελάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς Σας λέει λοιπόν ότι Οι εκλογές θα έχουμε το 2016 Ότι θα φύγει, θα διώξει το... Δεν το άκουσα αυτόν Ο Σαμαράς θα διώξει το τα ήταν από την Ελλάδα Πολύ καλό Πολύ καλός, πολύ Μάλιστα ήδη δημοσίευμα δημοσίευματα λένε Για σχέδιο Σαμαρά Μέρκελ Πέρι, όχι έξωσης του ΔΝΤ από την Ελλάδα αλλά παγίστρωσης της Ελλάδας από το ΔΝΤ έτσι ώστε η εποπτεία να συνεχίζεται αλλά από απόσταση ούτως ώστε και την τεχνογνωσία των Αμερικάνων να έχουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα αλλά και να μην βλέπει ο λαός ότι έρχεται κάθε εβδομάδα ή τώρα κάθε μήνα εδώ η τρόικα να αισθάνεται πιο ελεύθερος. Θα αισθάνεται πιο ελεύθερος σίγουρα και με, τα, με τους νόμους που περνάνε συνεχώς να πούμε για αδιαλύτως και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν κοίταξα να σας πω κάτι σοβαρά τώρα η εποπτεία είναι μόνιμη, πρέπει να κάνουμε την ανάρτηση αυτή που ε, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει τι είδους επιτήρηση έχουμε και πόσο μόνιμη είναι. «Σωρία πρέπει, μέσα». Πρέπει, ναι, πρέπει να το ανεβάσουμε αυτό ότι ο προϋπολογισμός μας του είπε ο άλλος ξεκάθαρα. Ε, περιμέναμε λένε να τον ελέγξουν και άμα τον βρούνε κτλ. Μας τον στέλνουν συντεταγμένα αυτοί από εκεί, εντάξει, Μας έχουν πει τι να γράψουνε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα κάτι σοβαρό που είναι θέμα υγείας, σοβαρότατο. Ότι ο Έμπολα έχει χτυπήσει την Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 21 και 1921 έχουμε Έμπολα εμείς εδώ τώρα. Πολιτικό Έμπολα. Πολιτικό Έμπολα έχουμε. Εντάξει, έχουμε αιμορραγικό πυρετό, δηλαδή όλοι μας έχει πιάσει πυρετός με αυτά που συμβαίνουνε, εσωτερικά, εξωτερικά, παντού κτλ. Τι να χέσει ο, έμπολα, ο έμπολας, και ετοιμάζω εκπομπή για τον Έμπολα, για το τι παραμύθι παίζει γύρω από αυτή την ιστορία, και έχω και στοιχεία να πούμε τα οποία θα παρουσιάσω στην εκπομπή. Ή θα την έκανα σήμερα αλλά προέκυψαν διάφορα να πούμε το τρακτεράκι και δεν μπόρεσα. Οπότε αφού φτιάξω ο Μπαρδός του τρακτέρ του, περιμένουμε την εκπομπή του για το παραμύθινο που μας πουλάνε για τον έμπολα, υποθέτω για να παράγουν καινούργια εμβόλια και να κερδίσουν ένα σημαντικό εμβόλιο. Το πειραματικό εμβόλιο. Το εμβόλιο, ήδη στο ίντερνετ κυκλοφορεί και ένα μηχάνημα λέει που βάζει τον ασθενή και μου. Ε, και το θέμα ποιο είναι ότι ο ιός κρύβει πράγματα δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις τον ιό κάπου αυτό που έχεις ένα φοβισμένο κόσμο δηλαδή πάλι μια κατάσταση σοκ και δέους έτσι με τη διαφορά ότι όλος ο κόσμος τρέχει να κρυφτεί να κλειστεί στα σπίτια μου το χτυπήσου έμπολας να πούμε και ξέρω εγώ και από πίσω τον κατακριουργούνε δηλαδή του έχουν πάρει τα σόβρακα εμείς δεν φοβόμαστε τον έμπολα Έχουμε εγώ, Σαμαρά και Βενιζέλο. Εγώ έχω Κυρίως αποκτήσει, είναι... αποκτήσει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, φύγεται ε, γιατί η ελεύθερη δημοσιογραφία βάλετε από την αξιωματική αντιπολίτευση και εμείς πρέπει επιτέλους να γίνουμε το πρόσωπο πιανού. Τώρα θα δούμε, θα τα πούμε. Αχα. Πρέπει εμείς όλοι και όσοι σπουδάσαμε το επάγγελμα, Θεός να το κάνει και υπόλοιπο ηλικός λαός που πιστεύει στη δημοκρατία Το λειτουργήμα, το λειτουργήμα, το λειτουργήμα και όχι μόνο και ο υπόλοιπος λαός που πιστεύει στην ελευθερία των ιδεών πρέπει να αγωνιστεί για την ελεύθερη δημοσιογραφία που βάλεται από το ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Πρετεντέρη. γιατί το να για φύρε. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε στη βουλή για την ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ Ήφε για λίγο. Πήγε για 5 λεπτά ξέρω πώς το πήγε. Για να πει... Προστατεύστε τον Πρεκτεντέρι γιατί κινδυνεύει η ελευθερία να πει. Είναι είδος προσεξαφάνιση. Είναι είδος προσεξαφάνιση. Προστατεύστε τον Πρεκτεντέρι να πούμε. Και με άδικη κριτική αναδείω του όλοι εμείς πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για αυτόν τον άνθρωπο να συνεχίσει να εδώ για την ελευθερία να πει. Συγγνώμη, όταν λες περιγράφεις να πούμε την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, η εκπομπή δεν πρέπει να είναι εστιανομίας και υπάρξει γερμάνικα κι τέτοια. Πρέπει να είναι η αθεόφορμη να πούμε. Ναι. Είναι σαν τη ρήκη που πηγαίνει από μόνη της. Δηλαδή, <laughs> δεν δηλαδή. δηλαδή, χρειάζεται, παιδί δηλαδή μου, να προσπαθήσεις τώρα σε μια τέτοια... Μα δεν το εμείς. Δεν όχι, όχι. όχι. Η πολιτική κατάσταση δεν είναι στο έλεγχο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε τώρα τι δηλαδή, πρέπει την είναι η εξουσία, αλλά όχι... Δηλαδή, Γιατί με πειραματική δημοκρατία. Αυτό που λέμε είναι η δημοκρατία έτσι. Θες μου, θα είχαμε τέτοια γέλια. Τέτοιες μαλακίες θα συνέβαιναν. Με τίποτα. Η αλήθεια είναι πως. Λοιπόν, εγώ πάω να κάνω τρεις Πάω να ξαπλώσω λίγο εκεί στο τρακτέρ να πάρουν έναν υπνιχνιάκι γιατί έχω κάτι μου να σου κουράφει και τα λέμε αργότερα εντάξει. Τα λέμε Έτσι. και εμείς ακούμε τον αγώνα διάσωσης του πρωθυπουργού μας ε, για τη σωτηρία της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Στοχοποιείται κάποιον. Ενοχοποιείται τις απόψεις του. Και μετά προχωράτε στον επόμενο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε, πάντε να είμαι και συγκεκριμένος και δημόσιο όπως τον Πρετεντέρη. <Ρι> Εντάξτε κάτι, να μάθετε, να μάθετε να ακούτε, να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει. <Ρι> και εμένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική <Ρι> και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω embargo εναντίον ενός δημοσιογράφου γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε κύριε και κύριοι Σκάλλοι τώρα βάλατε και εμπάργο σε βουλευτές που δεν σας πάνε όπως τον κύριο Γεωργιάδη γελάστε πάλι γελάστε. μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του με γεια σας και χαρά σας να διαφωνείτε αλλά από συνάγωγο της δημόσιας ζωής δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να τον κάνετε και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίσετε ανθρώπους για τη στάση. και ξέκασα το σημαντικότερο εκτός από εκστρατεία διάσωσης υπέρ της ελεύθερης δημοσιογραφίας, η οποία όλοι συμβουλίζεται στο πρόσωπο του πρετεντέρι και ευρύτερα του κανάλιου του Μέγκα, ο Πρωθυπουργός μας Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έδωσε μαζί με τον Βενιζέλο ψήφο εμπιστοσύνης στον εαυτό του, εκτός από αυτό αγωνίζεται και για τη σωτηρία του Άντων Γεωργιάδη. Μην φοβάστε όμως γαλάτες, ε, πολιτικοί σαν τον Άδωνο Γεωργιάδη δεν πρόκειται ποτέ να εκλείψουν, δυστυχώς όσο συνεχίζουμε έτσι, από την πολιτική ζωή της χώρας. Πολιτικοί σαν τον Άδωνο Γεωργιάδη θα γεννιόνται συνεχώς. You ένας Άδενος Γεωργιάδης πρέπει να βρισκόταν κάπου δίπλα σαν γλύφτης του κολέτη όταν τσάκιζε την Ελλάδα μετά την απελευθέρωση όταν δημιουργούσε πηλίους. Ένας Άδενος Γεωργιάδης πρέπει να βρισκόταν κάπου στο τατώι, κάπου στο... στους Γερμανούς δίπλα σαν τον Δήμους ταΐνους στην ταινία που έλεγε και το λέμε και στο Ingeborg οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ένας άδωνος Γεωργιάδης πρέπει να υπήρχε κάπου στον εμφύλιο φίλος της ασφάλειας. Ένας άδωνος Γεωργιάδης υπήρχε κάπου στη Χούντα. Ένας άδωνος Γεωργιάδης υπάρχει και μετά τη Χούντα και παραμένει ως ακροδεξιός θύλακας σε μια κυβέρνηση. <Το> Είναι ο κλασικός πολιτικός, τον οποίο έχουμε βαρεθεί να ακούμε τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστον στην Ελλάδα, ο οποίος λέει τα ίδια, ακριβώς τα ίδια πράγματα, το οποίο λέγανε η ιδεολογικοί του πρόγωνο. Ανένθετος αγώνας εναντίον του κουμμονιστοσιμοραιτισμού, όπου κουμμονιστοσιμοραιτισμός, όποιος διαφωνεί με τον Άδενο Γεωργιάδη. Μουσική Και ο άλλος μεγάλος δημοκράτης, ο οποίος έδωσε ψήφο σύνη στην κυβέρνηση, ε, εμφανίζεται και αυτός υπερασπιζόμενος τον ακροδεξιό φίλο του Άδωνι Γεωργιάδη Όντας και ο ίδιος ακροδεξιός από τα Γενοφάσκετ Σας είπε κανείς ότι δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση Ο προθυπουργός θα είναι εδώ και θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε μαζί με όλους μας τη χρονική στιγμή που καθορίζετε εντός της συζητήσεως και θα απαντήσει για όλα άρα λοιπόν ποιο είναι το μείζον θέτο το οποίο φέτεται ως προς τη διαδικασία αυτή ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ θα αναπτύξει αυτά που έχει να αναπτύξει θα απαντήσει σε όσα κρίνει να απαντήσει και όλα τα υπόλοιπα δυστυχώ δημιουργούν ακόμα μια φορά μια συζήτηση η οποία δεν έχει κανένα πραγματικό νομικό ή ουσιαστικό έρισμα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο εισαγωγικώς θα ήθελα να θέσω και το οποίο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επειδή άκουσα επίσης σε σχέση με αυτό το θέμα και διάφορα περί αναπληρώσεως του Πρωθυπουργού ξαναλέω «έω ε, ε, μέν, αλλά τα συνδυάζω και με το εξής Τελευταία έχετε αρχίσει να επιλέγετε πολιτικούς σας αντιπάλους. Τελευταία έχετε αρχίσει να λέτε με ποιον θέλετε να διαλέγεστε και ποιον δεν θέλετε να διαλέγεστε. Έχετε αρχίσει να επιλέγετε και να λέτε ότι δεν πρόκειται να συζητάτε εμπροκειμένου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Μήπως θέλετε να σας στέλνουμε και short list για να μας επιλέγετε εσείς ποιους θα καθορίσουμε να εκπροσωπούνε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να παίρνουμε την έγκρισή σας. Θα σας ρωτάμε. Αυτό θα ήταν κομικό εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό. Και με συγχωρείτε, είναι πολύ σοβαρό. Γιατί δείχνει μια συγκεκριμένη νοοτροπία κυρώνει μια αντίληψη δημοκρατίας. Δεν επιλέγουμε στη δημοκρατία τους αντιπάλους μας ούτε προσπαθούμε να τους εξοντώσουμε πολιτικά ουσιαστικά μέσα από μια διαδικασία απαγορεύσεως και τους. Δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό το κάνουν άλλα καθεστώτα και εγώ θέλω να με βέβαιος ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτά τα καθεστώτα. Μόνο που δυστυχώ η συμπεριφορά σα αυτή να το φανερό ο προπολογισμό όμως θα είναι και η τελευταία άσκηση επιμνημονιακού χάρτου όχι γιατί θα φύγει το μνημόνιο με την κυβέρνηση Σαμαρά αλλά γιατί σύντομα θα φύγει η ίδια κυβέρνηση Σαμαρά όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο δεν παίζουν απλώς με τις λέξεις παίζουν με τον ελληνικό λαό Άλλωστε το μνημόνιο δεν είναι ένας τίτλος. Είναι πολιτικές. Θα σχολιάσουμε και τα δύο λοιπόν. Θα σχολιάσουμε πρώτα απ' όλα αρχίσαμε με βορείδη και κλείσαμε με Τσίπρα ο οποίος λέει ότι το μνημόνιο θα λήξει όχι θα το λήξει η κυβέρνηση Σαμαρά αλλά θα λήξει ότι θα φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά και το μνημόνιο δεν είναι ένας τίτλος, αλλά είναι πολιτικές. Αυτό να το θυμηθεί ο Λέξης Τσίπρας όταν θα κληθεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Το μνημόνιο δεν είναι ένας τίτλος, είναι πολιτικές που ξεκινάνε από το Διευθυντήριο των Βρυξελών, έχουν να κάνουν με την άμεση επιτήρηση της χώρας, έχουν αφήσει μνημονιακούς νόμους πίσω, και να μην ψηφιστεί ο μνημόνιο το να το Ευρωπαϊκή Ελληνική. το μνημόνιο θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα στη χώρα όσο η χώρα θα θέλει να είναι δεμένη υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μνημόνιο δεν είναι τίτλος το μνημόνιο είναι πολιτικές. Αυτό να το θυμηθεί ο ερχόμενος. Ο Βορύδης από γιατί από πρέπει να υπερασπιστούμε ε, το δικαίωμα του Βορίδη να αγωνίζεται για τη δημοκρατία γιατί είναι γνωστό εδώ το παρελθόν του για τις δημοκρατικές του ιδέες ο Βορίδης λέει ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από την αντιπολίτευση εδώ για να είμαστε δίκοι το ΣΥΡΙΖΑ έχει δικαίωμα να συνομιλεί με όποιον αυτό θέλει με αυτό θέλει χωρίς να θύγει τη δημοκρατία όπως ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου της χώρας, επέλεγε όταν η Χρυσή Αυγή έμπαινε στα στούντιο, τα τηλεοπτικά, αυτοί να βγαίνουνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε έναν ναυτικοποιημένο ακροδεξιό και ας το κάνει και επικοινωνιακούς λόγους, γιατί φαίνεται ότι το κάνει και επικοινωνιακούς λόγους, έχει δικαίωμα το κάθε κόμμα να διαλέγει το συνομιλητή του και να μην του επιβάλλεται η συνομιλία με έναν ακροδεξιό εκπρόσωπο κυβερνητικό. Δεν μπορεί λέει ο Βορύδης να αποικοτάρουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όποιος και αν είναι δηλαδή αν αύριο η Νέα Δημοκρατία επιλέξει να βάλει κυβερνητικό εκπρόσωπο το Μιχαλολιάκο ή να αναστέσει τον Παπαδόπουλο και να τον βάλει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι υποχρεωμένα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να συζητούν πολιτικά μαζί του για τέτοια ιδέα περί δημοκρατίας μόνο Βορύδης θα μπορούσε να έχει That leaves me weak You with your eyes across the table technique You've got that look, that look between the lines You στο chat Εσύ τους εμπιστεύεσαι Πήραν Ξαιρετήσουμε oh, you know? so και στον Αριέρι που μα στέλνει στο τσάμ, ο οποίο συστήνεται στο chat όσο με μάλλον για να σχολιάσει το περιαστερίξ που είπαμε είπαμε η κομπή, η χώρα γενικά είναι ένα χωριό της παξιγερμάνικα όπως ήταν κάποτε οι γαλάτες στην Ρωμάνα ε, εδώ βελίξ είναι υποκατοχή ως έκταση όχι όμως υποκατοχή της ψυχές μας είμαστε και θα είμαστε ελεύθεροι η κυβέρνηση πήρε ψήφο από όλους τους δοσίλογους που την απαρτίζουν Αυτό το σχόλιο του Αργύρι Στο τσάτ του σταθμού Ακριβώς αυτό η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνη Από τον εαυτό της Από τους δοσύλλογους που την απαρτίζουν Και μάλιστα όταν βγήκε η νέα δημοκρατία Συγκυβέρνησε και πήρε ψήφο εμπιστοσύνη Και από τη Δημάρα Αυτή τη φορά χάνει τη Δημάρα Η οποία επειδή βλέπει να χάνεται Επειδή... Ένα κόμμα με αριστερή ταμπέλα, ο Θεός να την κάνει, βρέθηκε να στηρίζει μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές, βλέπει τη λαϊκή της βάση να χάνεται και οδηγείται αναγκαστικά στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως χάθηκε ο Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε μια πατριωτική, ο Θεός να την κάνει επίσης, ταμπέλα το κόμμα του, όταν στήριξε ανθεληνικές πολιτικές, μνημονιακές πολιτικές και εξαφανίστηκε. What the boys in the... Αυτός μπορεί να επιστρέψει και στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό που σχολιάζουν τα blogs και τα social media και τα site τις τελευταίες μέρες για την παρέμβαση της γενικού γραμματέας του ΚΟΠΕ, μπέρεψε τη γλώσσα μου καλάς, τέλος πάντων της Αλέγας Βαβαρίας, μέσα στη Βουλή, η οποία ρώτησε το ΣΥΡΙΖΑ, είπα ότι θα σπάσει την τηλεόρασή της και ενός το ΣΥΡΙΖΑ που είδατε την ανθρωπιστική κρίση και εγώ λέω ότι βρίσκω το σχόλιο της Παπαρίγα λάθος, τουλάχιστον ατυχές. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι εννοούσε. Εννοούσε ότι το ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλάει μόνο για ανθρωπιστική κρίση και όχι για καπιταλιστική κρίση, πολύ απλά κλείνει το μάτι σε μυρίδο των καπιταλιστών. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήθελε να εννοούσε η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πάντως ο τρόπος που το εξέφρασε και το τι είπε πια ανθρωπιστική κρίση ήταν να έκανε το σχόλιο τους ατυχές και δημιούργησε παρερμηνείες. Φυσικά στις παρερμηνείες βοήθησε πολύ το χειροκρότημα των βουλευτών της νέας δημοκρατίας από κάτω. Όταν ο Βορύδης σε χειροκροτή και σε κομμουνιστικό κόμμα κάτι λάθος έχεις πει. Αυτό μόνο για το σχόλιο της Αλκάς Νομίζω και όλα στο έχουμε σαν σχόλιο. Μπορούμε να το βάλουμε. Σήμερα το πρωί ειλικρινά σκέφτηκα ότι βέβαια δεν μου φταίει η τηλεόρασή μου να της πετάξω τίποτα, να της πάρσω. Αλλά άκουσα καλά, άκουσα τον κύριο Χρυσόγονο που είπε το εξή πράγμα. Είναι φοβερό. Είναι στη συνέχεια της λογικής του κυρίου Τσίπρα που λέει συνάντησα μια γυναίκα και μου είπε ε, και τα μισά να κάνετε, μισά είμαστε ευχαριστημένη. Τι λέει ο κύριο Προκει Πρέπει λέει, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Αφήστε, αφισβητούμε τον όρο, γιατί αυτός ο όρος είναι... Πού τον βρήκατε αυτό τον όρο, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Δεν είναι και ο Λαγιώτης εδώ να μας φτιάχνει καινήλικης όρους. Είσαστε εσείς, εντάξει. Λοιπόν, λέτε τώρα. Λέει, ποια είναι, τώρα ρωτάνε οι δύο καμπουράκες και ο άλλος οικονομέας. Λέει, θα δώσουμε επίδομα ενικείου τους ξεσπητωμένους για να πάνε να νοικιάσουν κάποιες πίκες σε υποβαθμισμένες, τη βλέπω την ώρα, σε υποβαθμισμένες περιοχές. Αφήστε πια αυτό το υποβαθμισμένος, mm. δεν κατάλαβε γιατί δεν είναι ξεσπητωμένος, δεν και καλά πρέπει να πάει στις υποβαθμισμένες. Πάει. Λέει πόσοι είναι οι άσφυγοι, δεν ήξερα να πει, λέει, βγάλουν εκεί, είπαν, είναι καμιά 22.000. Αυτό είναι η διέξοδος από την ανθρωπιστική κρίση. Καλάτε τον κόσμο για 20.000. Αυτή είναι η διέξοδο. Δεύτερο, λέει θα κάνουμε συσύτεια. Μα λέει σας ξεπέρασε. Η εκκλησία, η ραδιοφωνική σταθμή. Υπάρχει, δεν υπάρχει φορέας που δεν κάνει συσύτεια. Είναι δυνατόν η ανθρωπιστική κρίση που λέτε ότι εσείς αγκαλιάζει εκατομμύρια κόσμο. Υπάρχει διαβάθμιση στη φτώχεια. Αλλά α, α, από τη μια μεριά λέτε φτωχοποιείται ο λαός. Χαμό. Ο άλλο πιστεύει ότι είναι 5 εκατομμύρια κρίση στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα λέτε θα κάνουμε συσύντια επιδόματα, θα κάνουμε τον κατώτερο. Απόψε, όταν εδώ αντικρίζω όλους εσάς, όλους τους παλούς και τους νεότερους συμμαχητές και συμμαχήτριες που δώσαμε τόσες μάχες μαζί, παίρνω δύναμη. Όλοι παίρνουμε δύναμη. Βλέπω τους προηγούμενους πρόεδρους του κόμματος που βρίσκονται ανάμεσα μας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμαλή. Ηγετικά, ηγετικά στελέχη της παράταξης Σε μια διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών Που δίνουν το παρόν σήμερα <Τι> Το σχόλιο ότι θα λέγασα παρήγα μέσα στη βουλή Δεν το σχολιάσουμε καθόλου Είπαμε ότι είναι τη δικιά μου άποψη τουλάχιστον Ότι είναι τουλάχιστον ατυχές <Τι> Το να λέει για ποια ανθρωπιστική κρίση μιλάτε Ή λες και θα δούμε 5 εκατομένους στο σύνταγμα Ευτυχώς δεν υπάρχουν πέντε εκατομμύρια νεκροί στο Σύνταγμα Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν νεκροί από την πείνα Υπάρχουν νεκροί επειδή δεν είχαν να ζεσταθούν το χειμώνα που μας πέρασα Και αναγκάστηκαν να ανάψουνε μαγκάλοι γυρνώντας τη δεκαετία του 50 μέσα στα σπίτια τους Πεθαίνοντας από μονοξύδιο του άνθρακα δηλητηριασμένοι Υπάρχουν άνθρωποι στα συσήτια ε, υπάρχουν, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, υπάρχει όρος ανθρωπιστική κρίση, δεν την ανακάλυψε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο λαλιό Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει η Παπαρήγα λέγοντας ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι κομμάτι της καπιταλιστικής κρίσης και όταν δεν το λέει το ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε μερίδα των καπιταλιστών, αυτό το καταλαβαίνω, όμως η παρέμβαση ήταν τουλάχιστον ατυχίες τουλάχιστον λάθος ιδιαίτερα από κομμουνιστικό κόμμα. Τώρα σας αφέρω ο Σαμαράς και χαιρέτησε ο Σαμαράς τον Μιτσοτάκη και τον Κώστα καραμαλή Έπρεπε να τους χαιρετήσει γιατί από τη μία γιατί κι ο Μιτσοτάκης κι ο Κώστας Καραμαλές ο ένας στηραφήνα ε, μην έχοντα μιλήσει ποτέ για το τι οδηγήσε τη χώρα στην καταστροφή ε, και ο άλλος κοντά στα 100. Μην έχοντας μιλήσει ποτέ για πολλά πράγματα της μαύρης ελληνικής πολιτικής ιστορίας παρόλα αυτά παραμένουν πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας και έχουν δικιά τους μερίδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία τους λογόμενους μητσοδακικούς και καραμαλικούς τους οποίους πρέπει να καλοπιάσει ο Σαμαράς τώρα που καλεί στη συστράτευση της δεξιάς παράταξης τους δίνουμε λοιπόν ψήφο εμπιστοσύνης. Τους δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης και εμείς σε αυτή τη συστράτευση της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης ή ψήφος απιστίας. Συνεχίστε να στέλνετε στο chat του Πλατεία Ρέδια. πλατειαρέδιο. ή myradiostream κάθετος πλατεία radio μπορείτε να μπείτε και στο πλατεία εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά και όπως είπαμε μάλλον δεν το είπαμε, στην ανάρτηση τώρα το λέμε ε, διαβάζοντας κάποια ξένα δημοσιεύματα πρέπει να πούμε για το ποια φαίνεται να είναι η στρατηγική η κυβερνητική στρατηγική του Σαμαρά όσον αφορά την επόμενη μέρα από την ψήφο εμπιστοσύνης ο Σαμαράς έχει κάνει ήδη ένα κάλεσμα και θα συνεχίσει τα πανωτά καλέσματα όχι μόνο στην κέντρο-δεξιά αλλά στον αστικό κόσμο. Ο Σαμαράς θέλοντας να παρουσιάσει το ΣΥΡΙΖΑ κάτι σαν τον κόκκινο στρατό ο οποίος θα κάνει έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, πράγμα το οποίο προφανώς δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να παρουσιάσει λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ ως τον μεγάλο κόκκινο στρατό που θα έρθε να καταλύσει την αστική δημοκρατία για να φέρει ένα άλλο καθεστώς Δυστυχώς δεν είναι κάτι τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ Μακάρι να θα το στηρίζαμε με χέρια και με πόδια ε, Θέλει να παρουσιάσει λοιπόν ότι η αστική δημοκρατία κινδυνεύει από το κόμμα αυτό της αντιπολίτευσης κάνει κάλεσμα το οποίο θα διευρυνθεί όχι μόνο στην κεντροδεξιά αλλά σε όλο τον αστικό κόσμο προφανώς προηγείται η κεντροδεξιά. Το Πασόκ πεθαίνει. Το Πασόκ του σημερινό του Βενιζέλου, τμήματα του Πασόκ έχουν ήδη έχουν φύγει και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κόρυβε τα πρώτα καθαρά αντιμνημονιακά τμήματα του Πασόκ, τα το οποία καλώς πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι πηγαίνουν λίγο-λίγο και άλλα τμήματα του Πασόκ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Πασόκ του Βενιζέλου μένει, το οποίο αναγκαστικά... Θα πρέπει να καλυστεί περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία και να μην γίνει τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι της νέας μεγάλες παράταξης η οποία θα πρέπει να προφυλάξει το αστικό καθεστώς από τους Μολσεβίκους του Τσίπρα. Ο Ωραίοι Μολσεβίκοι, και Σταθάκης, μεγάλοι Μολσεβίκοι. Τώρα πώς θα πείσει ο Σαμαράς Αυτούς που φύγαν από αυτόν, πώς θα τους πείσει να γυρίσουν πίσω. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ε, γράφω δημοσίευματα και του ξενουτύπου, αλλά και εδώ, ότι έχει μιλήσει ήδη ο Σαμαράς με τη Μέρκελ για ένα σχέδιο το οποίο αφορά την εικονική απαγίστρωση της χώρας από το Δέλτα Η Μέρκελ εκδήλωσε επιφυλάξεις, σύμφωνα πάντα με τα δημοσίευματα. Η Μέρκελ εκδήλωσε επιφυλάξεις σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα γιατί μπορεί να θέλει το οικόπεδο δικό της, όμως χρειάζεται ακόμα την τεχνογνωσία του Νιτάφ. Δεν θέλει όμως σε καμία περίπτωση να γίνει κούραμα χρέους όπως ζητάνε από το Νιτάφ. Παρά όμως την κόντρα που δείχνουν να έχουν όσον αφορά τη διαχείριση του χρέους τίποτα άλλο δηλαδή τον έλεγχό τους στην περιοχή του ΔΝΤ και η Μέρκελ, ακολουθούν πιστά την ίδια νεοφιλελεύθερη πολιτική λιτότητας η Μέρκελ δεν είναι σίγουρη ότι είναι ώρα ακόμα να φύγει το ΔΝΤΑΒ στην Ελλάδα Προφανώς το ΔΝΤΑΒ δεν θα φύγει Παίξαμε χεντικό και στην προηγούμενη εκπομπή Το ΔΝΤΑΒ μένει στην Ελλάδα Έβγαλε ανακοίνωση και το ΔΝΤΑΒ ότι μένει στην Ελλάδα Και ότι έτσι κι αλλιώς προβλέπεται στο καταστατικό του ένας χαλαρός οικονομικός έλεγχος Δηλαδή όχι με καθημερινά ραντεβού με την Τόικα Αλλά κατευθείαν από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν πως το κόλπο αυτό της δίθεν απαγκίστρωσης μας, της εικονικής απαγκίστρωσης μας από το ΔΝΤ θα είναι το κόλπο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Σαμαράς ούτω ώστε να καλέσει, να δείξει ότι ορίστε πάμε καλά, έχουμε πλεόνασμα, πλ... ήταν το πρώτο κόλπο αυτό το οποίο το λένε ακόμα, έχουμε πλεόνασμα, θα συνεχίσουμε να έχουμε πλεόνασμα, δηλαδή πλεόνασμα ίσον λιτότητα, θα συνεχίσουμε να έχουμε λιτότητα, θα συνεχίσουμε να έχουμε πλεόνασμα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε Έλληνες που αυτοκτονούνε Θα συνεχίσουμε να έχουμε ανθρώπους που θα πεθαίνουν με τα μαγκάλια από την ανθρωπιστική κρίση Αυτό δεν το πει, δεν θα το πει Θα συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα για να έχουμε πλεόνασμα Και εκτός από αυτό θα διώξουμε και το ΔΝΤΑΦ από την Ελλάδα Τους ευρωπαϊκούς στισμούς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να τους διώξουμε Παρά τα όσα λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ο Άδωνος γεριάδης λέει την αλήθεια στην θεραμοντή της εκπομπής μας όταν λέει ότι υπό υποπτεία θα είμαστε όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ο παλιός άξονας ήδη αστικός άξονας Βερολίνου Γαλλίας δεν υπάρχει Υπάρχει μόνο το Βερολίνο το οποίο αναγκάζει τη Γαλλία τον άτερο, τον έτερο μεγάλο της ΕΕς να κάνει κυβερνητικούς ανασχηματισμούς επειδή δεν της αρέσουν οι Πορθυπουργοί της Γαλλίας. Δεν υπάρχει γερμανικός άξονα. Υπάρχει ένας γερμανικός άξονας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκδηλώνεται μέσω της Ευρωζώνης. Όσο υπάρχει αυτό το τερατούργημα δεν υπάρχει περίπτωση ή όσο μετέχουμε εμείς σε αυτό το τερατούργημα δεν υπάρχει περίπτωση να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Και όπως σωστά είπε Γι' αυτό ε, εκδήλωσε επιφύλαξη για το κατά πόσο θα το θυμηθεί την επόμενη μέρα, μνημόνιο δεν είναι μια λέξη, είναι πολιτικές. Και οι πολιτικές είναι κατευθείαν από το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <Κι> Ήδη υπάρχει σταγγελική έρευνα, την οποία χαιρέτησε και η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση Εξεκίνησε εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αποστασία με χρηματισμό βουλευτών Από τους ανεξάρτητους βουλευτές, τους βουλευτές ή ακόμα και από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που το ώστε να ψηφίσει τον νέο πρόεδρο δημοκρατίας <Συξελίου> The Holy Στους βουλήνες από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και βάσης Ελλάδος ιερόδυναμο άρχισε από σήμερα η νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Κατά τη διάρκεια της τελετής δεν υπήρξαν απρόοπτα, ενώ για ακόμη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να σπαστεί το Σταυρό ενάντι θέση με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Αμέσω μετά ο Πρωθυπουργό βρήκε την ευκαιρία στο εδευτήριο να τα πει για λίγο με βουλευτέ και υπουργού σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα. Εγκάρδιο ήταν το τέτα τέτ που είχε με την Άτζελα Γκερέκου ενώ τα χαμόγελα περίσευαν με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Σε φιλικό κλίμα ήταν και η συνάντηση που είχε με του ανεξάρτητου βουλευτέ Χρυσούλα Γιαταγάνα και Ελευθέρη Γιωβανόπουλο παρουσία του Γιάννη Οανίδη. Πρόεδρε, μα θερήσατε τη δυνατότητα να ανακρίνουμε το Γιώργο Παπανδρέου στη μία και μόνη εξεταστική που είχατε υποσ εγώ δεν είμαι με κανέναν. Λίγα λεπτά αργότερα ένα απρόπτο γεγονός έβγαλε ειδήσει για νέες φοροελαφρύνσεις. Ήταν η στιγμή που χύθηκε ο καφές του κύριου Σαμαρά με το μάξιμο χαρακόπλο που καθόταν απέναντί του να λέει «Γούρι, γούρι, πρόεδρε όταν χύνεται ο καφές λέμε ότι παίρνει λεφτά, άρα θα πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να τα δούμε στι φοροελαφρύνσει και να υπάρξουν και άλλες». Θα υπάρξουν. Από τα στιγμιότυπα της σημερινής θελετής στην Βουλή, εντύπωση προκάλεσε η θερμή χειραψία και τα χαμόγελα που είχε ο Φώτης Κουβέλης με τον Γιάννη Πανούση. Στους απώντες αλλά δικαιολογημένους βουλευτές από τη σημερινή τελετή ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε ζητήσει άδεια αλλά και ο Κώστας Μπάρκας που παντρεύτηκε το Σάββατο. Στο γάμο του είχε παρευρεθεί και ο Αλέξη Τσίπρας που ο φακός τον απαθανάτησε να χορεύει υπηρετικά. Οι προσκλήσεις όμως δεν αφορούσαν μόνο βουλευτές καθώς ο Σάββατο η σύζυγος του Πρωθυπουργού Γεωργία προσκάλεσε στην οικία της τις τη συζύγους των γαλάζιων βουλευτών. Το παρόν έδωσε η Νατά Σα ο Αντιπρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και η συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δραγασάκης, διατύπωσε κάτι πάρα πολύ σοβαρό στην αυτή. Μια βαριά κατηγορία ή μια βαριά συκοφαντία. Και είναι στο χέρι του να αποδείξει στη Βουλή εάν είναι το πρώτο και όχι το δεύτερο. Και αυτό μία μέθοδος μόνο υπάρχει για να γίνει. Ονοματεπώνυμο κυριε Δραγασάκη. Με ονοματεπώνυμα μιλούν οι έντιμοι πολιτικοί γιατί αλλιώς όχι άδικα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν αλλιώς. Και οφείλω να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε διαφορές. Αλλά ο σχηματίζει μια προσωπική εικόνα και εκτίμηση για τον κάθε βουλευτή. Σήμερα εσείς μας ναι, δημιουργείται θέμα, αλλά παρακαλώ μην συνεχίσουμε το διάλογο αυτό. Γιατί είναι άχαρο και δεν. Κύριε Δραγασέκη. Εάν υπάρξει επιμονή για ονόματα, κύριε Σταμάτη, ίσως και αυτό να το δούμε. Δεν είμαι Περι... έτοιμο. Βεβαίως εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Το πότε θα το καθορίσω εγώ. <ΣΣΣ> Δεύτερο. Μέχρι τότε, μέχρι τότε, μέχρι τότε. Μέχρι τότε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω, επειδή είχε ένα φιλικό τόνο η παρέμβαση του κυρίου Σταμάτη, να κάνω κι εγώ, εγώ μια φιλική πρόταση. Κύριε Σταμάτη, αν θέλετε, ελέγξτε όλη τη σειρά των ανθρωπολογιών που πέρασαν και ήρθαν εδώ και ψηφίστηκαν με ευθύνη του κυρίου Μπαλτάκου. Και μετά ξανασύζητάμε. Ο διάλογος που μόλις ακούσαμε είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε η παρέμβαση του, της Αγγελίας ούτως ώστε να διαλευκανθεί πα, παρέμβαση που χειρετίθαν και τα δύο κόμματα τα μικρομεσαία κόμματα γιατί μεγάλα δεν είναι ε, η παρέμβαση αυτή λοιπόν επικροτήθηκε και από τα δύο μικρομεσαία κόμματα η παρέμβαση της εισαγγελέα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει χρηματισμός βουλευτών ε, λίγο πριν την Προεδρία Δημοκρατίας ε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει ο Ισαγγελέας Έχει καλέσει ήδη Σήμερα είδα βγήκε ο Εμίλιος Λιάτσος της Contra News Έχει πάει και πήγε στον Ισαγγελέα Θα πάει ο Τσίπρας, θα πάει ο Καμένος Θα πάνε όσοι έχουν κάνει τέτοιες καταγγελίες Θέλω να πιστεύω Ότι πρόκειται για Κανονική ας πούμε Παρέμβαση της δικαιοσύνης Θεσμική παρέμβαση της δικαιοσύνης Όπως έπρεπε να είναι για να διαλευκανθεί το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο και όχι και επιχείρηση ξεπλύματος της κυβέρνησης. Λό... Και γιατί το λέω αυτό. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει και στην πολιτική. Το λέει και ο σοφός λαός. Ε, το λένε και στα δικαστήρια. Πόσο μάλλον στην πολιτική. Ότι υπάρχουν και οι ενδείξεις. Και οι αποχρώσεις ενδείξεις είναι πολλές φορές πιο ισχυρές και από τις αποδέξεις. Επίσης υπάρχει αυτό που λέει ο λαός ή λίγο φαϊνότερο. Δηλαδή, όταν ένας βουλευτής υψώνει αντιμνημονιακό λάβαρο και από τη μια μέρα στην άλλη καλείται να ρίξει το αντιμνημονιακό λάβαρο ενώ έχει εκλεγεί με αντιμνημονιακό λάβαρο. Καλείται να το ρίξει και να ψηφίσει πρόεδρο με την μνημονιακή κυβέρνηση. Είναι λίγο φαϊνότερο. Δηλαδή τι θέλω να πω. Ότι αυτός ο βουλευτής πιθανότατα μπορεί και να μην πήρε βαλίτσα ή να το κάνει. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όταν το κάνει αυτός ο βουλευτής για τη διασφάλιση εφενός του μισθού του, οπότε υπάρχει χρηματικό ποσό. Μπορεί, α πούμε, να είναι ένας βουλευτής ένας πολύ μικρού κόμματος, το οποίο κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή, και να σηκωθεί να φύγει από το μικρό κόμμα του, το οποίο κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή, και να πάει στο μεγάλο κόμμα. Το κάνει και για τη θέση και για το μισθό. Αυτό δεν θεωρείται χρηματισμός Αυτό τι είναι, θεσμικός χρηματισμός Γιατί τι λες, ότι αφού ρε παιδί μου δεν είχατε το τραπέζι βαλίτσα, αλλά αφού η βαλίτσα είναι νόμιμη και είναι βουλευτικός μισθός, δεν είναι αποστασία. Δηλαδή αυτό θέλει να πει α πούμε, η τάδε εισαγγελία και η κάθε εισαγγελία. Λοιπόν, ας πούμε το 65. Γενικά με την αποστασία του 65 δεν αποδείχτηκε ποτέ στην πραγματικότητα, δεν έγινε ποτέ καμία έρευνα ώστε να αποδειχθεί ότι πληρώθηκαν βουλευτές ούτως ώστε να γίνει η αποστασία η οποία οδήγησε στη δικτατορία τελικά. Ήταν το τελευταίο χτύπημα πριν πάμε στη δικτατορία. Ε... Ο το... Για το Μητσοτάκι που μεταφέρθηκε από την Ένωση Κέντρου στη Νέα Δημοκρατία δεν να ποτέ στήχιο ότι χρηματίστηκε. Ότι πήρε μια βαλίτσα από το τραπέζι για να το κάνει. Παρ' όλα αυτά την επόμενη μέρα ο Μητσοτάκης ήταν ο, για κάποιο λόγο παρότι ξένο σώμα και σήμερα ακόμα στη Νέα Δημοκρατία είναι το άλλο βάρος α πούμε, το άλλο κέντρο βάρος. Α πούμε υπήρχαν οι καραμαλικοί, οι μισολογικοί. Απέκτησε πολιτική δύναμη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ενώ αρχηγική πολιτική δύναμη. Και κάποια στιγμή έγινε και αρχηγός της Νέα Δημοκρατίας. Και σήμερα έχει μια από τις ομάδες που λειτουργούν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολιτικό κέρδος στο μυθωτάκι για να κάνει τότε αποστασία. Θέλω να πω ότι η αποστασία δεν σημαίνει και καλά. Αυτό για τους αγγελείς που κάνουν έρευνα για το αν υπάρχει χρηματισμός. Και καλά κάνουν. Γιατί αν υπάρχει χρηματισμός τόσο το χειρότερο. Αλλά να μην γίνει επιχείρηση ξεπλήματος. Ο βουλευτής ο οποίος θα σηκωθεί να φύγει από το κόμμα του για να πάει σε ένα άλλο κόμμα με διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα και να ψηφίσει τον πρώτη δημοκρατίας του άλλου κόμματος είναι κοινός αποστάτες και έχει δωροδοκηθεί έστω και με θεσμικό τρόπο έστω και με τη διασφάλιση του βουλευτικού του μισθού <ΣΣΣΣ> ή με την υπουργοποίησή του Έναν τέτοιο μπορεί η δικαιοσύνη μας και οι να μην τον καταδικάσουν ως εξαγορασμένο βουλευτή στη συνείδηση του λαού μένει και παραμένει αποστάτης για το λαό ένας τέτοιος πολιτικός είναι αποστάτης και ας μην έχει πάρει χρήματα κάτω από το τραπέζι Ακόμα και σήμερα φτύνουν τον Άδωνο Γεωργιάδη που έλεγε αυτά που έλεγε για του Σαμαρά και την άλλη μέρα έγινε το νούμερο ένα γλυφτρών του Σαμαρά Ο Δε Μητσοτάκης με την ιστορία της αποστασίας πάντα βρώμα για παρασκήνια. Το ίδιο και ο Σομαλάς. Γιατί θα πει κάποιος άλλος, δε, ο, πο, άλλοι Δεν άλλοι δε φύγαν α πούμε από τη Νέα Δημοκρατία και κάνουν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και αυτοί οι αποστάτες δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο και θα πω ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο γιατί η Νέα Δημοκρατία κατέβαινε σε εκλογές με αντιμνημονιακό πρόταγμα. Και ξαφνικά πρόδωσε το αντιμιμονεκό τους πρόταγμα και μείναν κάποιοι βουλευτές κρατώντας το Ουσιαστικά την αποστασία την έκανε ηγεσία της Νέας δημοκρατίας. και τότε, όχι αυτοί οι οποίοι συνέχισαν Και ελπίζουμε να συνεχίσουν Μάνι μάνι όμως, ε, ε, ε, δεν ξέρω πως ακούσατε τον κύριο Νταβρέ, τον άνθρωπο που διαγράφηκε από τους ανεξάρθιους Έλληνες ο κύριος Ταυρίς έκανε μια ομιλία στη Βουλή, την οποία την έχουμε ανεβάσει στο site, στο πλατεία radio.gr, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε την ομιλία την Ταυρί. Ο Ταυρίς μέσα μια ομιλία, την οποία άμα την ακούσετε, πιστεύω θα βγάλετε το ίδιο συμπέρασμα που βγάλαμε για εμείς. Κάνει μια επίθεση, ίση, ίσων αποστάσεων υποτίθεται στην κυβέρνηση με την, μεταπολ... με την αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, η κριτική του είναι οξύτατη μπρος την αντιπολίτευση και άμα δεν σας κάνω κούρεμα τι θα κάνετε δηλαδή ρωτάει πράγματα που θα ρωτάει μόνο η κυβέρνηση και έχει μια αντιπολίτευση η οποία θα, έλεγε, θα μπορούσε να πει από μόνη της επιβάλλουμε ένα κούρεμα δεν είπε κάτι τέτοιο ε, κάνει μια τέτοια επίθεση κυρίως στην αντιπολίτευση και λέει ότι εμένα δεν με νοιάζει ποιος από τους δύο θα κυβερνήσει εγώ τους καλώ να συγκυβερνήσουν αυτό λέει στην ομιλία του κ. Νταβρές και θα είμαι λέει ο ή τελικά ο κ. Νταβρές απήχε και εγώ ρωτάω, αν αύριο ο κύριος Νταυρής, που βγήκε με το ψηφοδέλτιο των αναξαιρετών Ελλήνων, ψηφίσει πρόεδρο δημοκρατίας με την κυβέρνηση, δεν θα είναι αποστάτης. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος πήρε βαλίτσα για να το κάνει, δεν θα είναι αποστάτης αν το κάνει όμως. Δεν υπάρχει ουσιαστικά χρηματισμός, έστω και θεσμικός, που είναι η διατήρηση της βουλευτικής του αποζημίωσης και της βουλευτικής του καρέκλας. Αν το κάνει πάντα... Όπως αν το κάνουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που μπορεί να κατέφυγαν από τη Δημάρα α πούμε. Ο Σαμανάς λέει ότι πάει για εκλογές το 2016. Ε... Δεν ξέρω κατά πόσο οι συμβουλάτορες του, οι φασίστες συμβουλάτορες του, γιατί οι περισσότεροι του συμβούλου Σαμαρά είναι φασίστες, μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αλλά με αυτό που λέω Σαμαράς δεν κάνει μόνο κακό στη χώρα. Γιατί αυτό μπορείς να πεις χαιστεί κανένα, η φορά θα σταλώνει για αυτούς, για αυτούς τους τύπους, αν θα κάνουν κακό στη χώρα. Κάνει κακό και στον εαυτό του. Γιατί, άμα ψηφιστεί τελικά πρόεδρος Δημοκρατίας, με ψήφου όχι μόνον εξαρτών βουλευτών, αλλά ακόμα και κάποιον της αντιπολίτευσης άμα βγει Πρόεδρος Δημοκρατίας και υπάρχει βρώμα αποστασίας ακόμα και αν δεν αποδικαίνει αντιχερματισμός με βαλίτσα, αν υπάρχει αποστασία υπάρχει μεγάλη πολιτική ανομαλία στην Ελλάδα που κάνει κακό μεγάλο κακό στην Ελλάδα η προηγούμενη τέτοια πολιτική ανομαλία έφερε τη Χούντα στην Ελλάδα κάνει κακό στον εαυτό του προφανώς γιατί τα αποστότητα συνεχίσουν να πέφτουν θα πέφτουν, θα πέσουν άμα συνεχίσει και κλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας με ψήφους αποστατών κάνει κακό και στον εαυτό του και το χειρότερο για μας, για αυτόν μπορεί όχι κάνει κακό στη χώρα στην οποία μεγαλώνει την ανομαλία την πολιτική και δίνει προφανώς στην αξιωματική την το δικαίωμα, το οποίο το έχει έτσι γράψει το δικαίωμα αλλά την βάζει στο, στη θέση της τη βάζει στο ύψος των περιστάσεων στην αξιωματική την και όχι μόνο την αξιωματική ή την Ελλάσσον αντιπολίτευση να φύγει από τη Βουλή, άμα γίνει μια τέτοια αποστασία, να σηκωθεί να φύγει από τη Βουλή και να κυρίξει ένα νέο ανένδεδο, όπως κήρυξε κάποτε η ΕΔΑ, η Ένωση Κέντρου και οι λοιπές δημοκρατικέ δυνάμεις, α πούμε, ενάντια στο παλάτι, το οποίο επέβαλε τότε την βασιλική κυβέρνηση, α πούμε, την κυβέρνηση ΕΛΕΟ Παλατιού και ΕΛΕΟ Θεού. Από την άλλη αν το, η εξωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι της Ελλάσσοντας αντιπολίτευσης γίνει μια τέτοια προστασία και δεν σηκωθούν την ίδια μέρα να αποχωρήσουν, όχι να αποχωρήσουν θεσμικά, αφού είναι συμφέροντος σύστημα, να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, έτσι θα περνάνε τα νομοσχέδια, να αποχωρήσουν βιολογικά ως άτομα από τη Βουλή, δηλαδή να συνεχίσουν οι βουλευτές και να μην πατάνε στη Βουλή και να καλέσουν τον κόσμο σε έναν ανένδοτο, έξω από τη Βουλή, μη σα πω και πάνω κάτω σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν κάνει μετά κάποια τέτοιο αντιπολίτευση, είτε εξωματική, είτε ελάσσονα, τότε κάτι βρωμάει. Και αν ο Γιώριος Παπανδρέου, ο γνωστός Γιώργος Παπανδρέου, ο άνθρωπος που ήρθε στην Ελλάδα με τα όπλα των Άγγλων, τους κόπη που τσάκισε στον εμφύλιο, τους Σιαμίτες, τους Ελασίτες, τσάκισε τους αντιστασιακούς, και καλά όλοι ήταν εκumούνιστοι συμμορίτες και τέτοια, άμα ο άνθρωπος αυτός φυσικά υπό την πίεση των περιστάσεων και κυρίως στη σεδά τότε με τύχησαν ανένδοτο, άμα ο Τσίπρας ο οποίος θεωρείται άφθαρτος, θεωρείται άφθαρτος, δεν μετέχει σε ένα τέτοιο ανένδοτο, κάτι τα βρωμάει. Δεν το καταλαβαίνει ίσως ο Σαμαράς και η ακροδεξή συμβουλή του το να γίνουν εκλογές στο 16 με ψήφιση Προέδρου Δημοκρατίας Κακό θα κάνει όχι μόνο στη χώρα που θα μεγαλώσει την πολιτική ανομαλία δημιουργώντας αέρα αποστασίας. Κακό θα κάνει και στον εαυτό του καθώς τα το ποσοστά του θα διαλύονται. <Τι> αν δεν τολμήσει, αν τολμήσει η συμμορία του Μεγάρου Μαξίμου, τολμήσει να κάνει συντακτική αναθεώρηση με σύνταγμα όντας μειοψηφική κυβέρνηση, υπάρχει και αυτό το σενάριο, είναι εκλογές Αν τολμήσει όντας μειοψηφική κυβέρνηση Κυβέρνηση μειοψηφίας που έχει χάσει την δεδελωμένη Τολμήσει να κάνει συντακτική αναθεώρηση Χωρίς να έχουν προηγηθεί εκλογές Τότε και αυτό θα παρατείνει την πολιτική ανομαλία στην Ελλάδα Δεν ξέρω αν και αυτό μπορούν να το καταλάβουν οι φασίστες σύμβουλοι του Σαμαρά Σήμερα είναι τόσες μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ Λόγω των κινήσεών τους Και μια και μιλάμε για την επόμενη μέρα τη ψήφου εμπιστοσύνη, λέμε τα σενάρια τα οποία είναι δυνατόν να ακουστούν, να παίξουν τον επόμενο καιρό. Ε, μιλάμε, ο Σαμαρά θα προχωρήσει και ήδη το έχει ξεκινήσει σε μια στράτευση του αστικού κόσμου εναντίον των πολυσεβίκων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καλέσει σε μια τέτοια μεγάλη συμμαχία, α πούμε, ούτως ώστε να βγάλει. Πρόεδρο Δημοκρατίας παρατείνοντα την πολιτική ανομαλία Στη χώρα Από την άλλη αν ο, ο δεν τα καταφέρει Και δεν βγάλει Πρόεδρο Δημοκρατίας Γιατί κα, πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ξέρει Αν θα βγει Πρόεδρο Δημοκρατίας Και αν θα δεχθούν τόσοι βουλευτές Γιατί λείπουν πολλοί Να ξεφτυλιστούν ε. Σε, ε, ε, Απεργάζονται και άλλο ένα σενάριο ανομαλίας Το οποίο ήδη γράφουν ε, Ότι το πρότεινε Λάσο δηλαδή έτσι γράφεται, ο Βενιζέλος στο Σαμαρά. Ο Βενιζέλος, ο οποίο κινδυνεύει είτε να μην μπει στη Βουλή είτε να εκλέξει καμιά δεκαριά βουλευτές, πράγμα το οποίο θα σημαίνει το πολιτικό του τέλο, καλεί τον Σαμαρά να παραδιάσει για ακόμα μια φορά το Σύνταγμα και να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατία όχι με 180 αλλά με 175, γιατί οι βουλευτέ του Ναζιστικού Κόμματο που είναι στη φυλακή. Δεν μπορούν να θεωρηθούν βουλευτές, αφού η εισαγγελία τους απαγορεύει να ψηφίσουν. Με αυτή τη συνταγματική εκτροπή που φέρεται σε δημοσίευματα ο Θεός να το κάνει συνταγματολόγος ε, Βενιζέλος να προτείνει στο Σαμαρά, θα κορυφώσει ακόμα περισσότερο την πολιτική ανομαλία που οδηγεί τελικά στην καταστροφή της χώρας. Κατάλαβες τώρα, Ελληνικέ ε. Για ποιο λόγο σε σπρώχνανε προεκλογικά τα μέσα ενημέρωσης μέσω δημοσκοπήσεων και μέσω των μεγάλων, των, του Μέγκα και του Sky και των καναλιών, των ταβαντζίδων και των εφοπλιστών και των εθνικών εργολάβων Σε σπρώχνανε με τον τρόπο τους να ψηφίσεις ένα ναζιστικό κόμμα Γιατί οι ψήφοι των βουλευτών που έχουν προφυλακιστεί δεν μετράνε Σύμφωνα με όσα φέρετε να είπε ο Βενιζέλος. Σε ενημέρωσης με τα οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν σε ενθάρρυναν να προχωρήσεις πολιτικά δηλαδή το Μέγκα πως είδε αυτή την προσπάθεια κοίτα τώρα κάνεις ένα ερώτημα που ξέρεις την απάντηση όχι δεν την ξέρω όχι, ξέρεις πόσο ξαφνιάστηκαν όλοι και φάνηκε και από τις πρώτες του αντιδράσεις έτσι πόσο ξαφνιάστηκαν οι εκδότε, ε, είναι, είναι ε, δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα που πέρασε ή, ε, Πέρασε για επικοινωνιακού λόγου ήταν... Ή αν είναι πραγματική ναι, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω Αν το προηγούμενο διάστημα Είχαν γίνει συνενοήσεις και συζητήσεις Αυτό δεν το ξέρω ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των παρασκηνείων Και όλοι οι άνθρωποι Στη δημοσιογραφία και στο Μέγκα Και στα νέα που ήμουν Θα σου πούν ότι Τους κρέμασε το σαγόνιο όταν ακούσαν Ότι ο Σταύρος θα κάνει αυτή η κίνηση ο δεν... ο δρόμος, εγώ θέλω να κάνω την εξή ερώτηση. Είπατε για κοινέ αρχέ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο ποτάμι ε, πολιτικού αυτοπροσανατολισμού. Είπατε για νεοφιλελεύθερες πολιτικέ και για αριστερίζοντες από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αλλά δεν μα είπατε εσείς τι είστε. Αυτό πρότεινε ο κ. Χατζη ναι. Αυτό το ζήτημα όμω πιστεύω ότι αντανακλάται και στου ψηφοφόρου. Βέβαια. Δηλαδή, ποι, ποιοι θα είναι οι του ποταμιού. Αυτό θα, δεν είναι το ερώτημα. Θα σα πω ποιοι είναι του ποταμιού. Ε, πιστεύω ότι στοχεύεται στα πολιτικ αυτή είναι η γνώμη μου ναι. δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι α, έχουν απογοητευτεί από τα κόμματα ενδεχομένως έχουν προδοθεί κιόλα. με αυτή δεν είναι πολιτικ φίλε μου Αυτό που έχει προδοθεί από τα κόμματα που είναι το μεγαλύτερο μέρος ελληνικής κοινωνίας δεν είναι πολιτικ είναι ενάντια στα κόμματα εγώ λοιπόν στοχεύω σε αυτούς που λένε ότι θέλω ω κυβερνήτη τον κανένα το έχεις προσ... Έτσι, πλησιάζουμε προ το τέλο βάλουμε δύο αποσπάσματα πάνωτά τη συνέντευξη του Σταύρου Ενικό, Στο στον ελληνικό Στάρ στην εκπομπή του καντιζεκό λάου, ε, όπου οράκισου ο Σταβο Θοδράκη έκανε το show του. Ε, δεν υπάρχει αντιβολία ότι πρόκειται για έναν οπισύνον τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία ο οποίο δεν χρειάζεται ίσω σε επικοινωνιολόγου γιατί ίσως γνωρίζει την επικοινωνία καλύτερα από πολλούς επιθυμολόγους που θα μπορούσε να έχει είτε ο Σαμαράς είτε το Βενιζέλος. Ε, το show ξεκίνησε από τη στιγμή που σηκώθηκε όρθιος, γιατί δηλαδή, λέει, εγώ πρέπει να δεχτώ ερωτήσεις, καθιστώ συγκλωβισμένος εδώ, και σηκώθηκε όρθιος, κατά το στυλ που κάνει στις λαϊκές συνελεύσεις, εντός αγωγικών, στις συνελεύσεις του ποταμιού, τις οποίες πηγαίνει κατά το ίδιο στυλ αμερικάνικου τύπου το οποίο, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ και είναι ο μιλητής ο οποίος είναι γύρω του το κοινό του και αυτός είναι όρθιος και μιλάει και με κινήσεις του χεριού του που παραπέμπουν σε marketing ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ανάγκη επικοινωνιολόγους είναι επικοινωνιολόγος καλός ο ίδιος του εαυτού του ε, είπ, το είπε στοχεύω στον κανένα τα μέσα ενημέρωσης από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα μιλάνε για τον κανένα Πάντα οι δημοσκοπήσεις βάζουν πρώτο τον κανένα Τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει λίγο λίγο ο ελληνικός λαός για ποιο λόγο Γιατί ο κανένας αυτός γέννησε τη Χρυσή Αυγή Σωστά του είπε το παιδί το οποίο του μίλησε ότι το ποτάμι στοχεύει στο Απολιτίκ αυτό το πολιτικό, αυτό ο κανένας είναι ο οποίος έφερε τη χρυσή αδία που την έφερε, αυτός είναι ο οποίος μεγάλωσε το ποτάμι, αυτός ο οποίος, και δεν το, και δεν το λέμε αρνητικά για τους συγκερμμένους ανθρώπους, αυτός ο οποίος απλά έχει νιώσει την κρίση στο πετσί του, έχει μισήσει τα κόμματα, δεν έχει μια συγκροτημένη πολιτική θεωρία ή πολιτική άποψη, Οπότε αν είναι παλιός δεξιός μεταφέρεται στην άκρα δεξιά, αν είναι παλιός πασοκτζής α πούμε και το ΣΥΡΙΖΑ του φαίνεται πολύ κόκκινο, μεταφέρεται στο ποτάμι. Το ύπο Σταύρου πέσανε από τα σύννεφα στο Μέγκα, πέσανε από τα σύννεφα οι συνάδελφοί του, όταν αυτός ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον οι συνάδελφοί του στο Μέγκα, παραδόξως, δεν είχαν διαβάσει τη, την ανάρτηση που είχε κάνει ο Χάρης Καστανίδης, ότι ο ίδιος είχε πρωτοπροωθήσει τον Σταύρο Θοδωράκη ως ηγέτη της Νέας Κέντρο Αριστεράς. Μάλλον οι συνάδελφοι του Σταύρο Θοδωράκη στα Νέα δεν διαβάσανε την ανακοίνωση που είχε κάνει τότε ο Χάρης Καστανέλης. Και όπως λέγαμε, έτσι καταλαβαίνετε πως τα μέσα ενημέρωσης οφούν κόσμο σε συγκεκριμένα κόμματα... Όπως σήμερα στο ποτάμι, έτσι χθες και στη Χρυσή Αυγή, η οποία κανονικά εμφανιζόταν στα Δελτία, η οποία κανονικά ψήφιζε φορά απαλλαγές στους εργολάβους, εποπλιστές και τραπεζίτες, γιατί όχι, τότε, γιατί όχι να μην εμφανίζεται στα Δελτία Ειδήσεων. Τώρα ο συνταγματολόγος ε, Ευάγγελος Μενιζέλος λέει, ο συγκυβερνήτης του πράσινου πτώματος εκεί του Πασόκ, λέει γιατί με 180 και όχι με 175 πρόεδρο δημοκρατίας Φίλοι του Πλατεία Radio ε, Γαλάτες της Παξ Γερμανικά Φτάσαμε στο τέλος Και της σημερινής εκπομπής Δώσαμε την ψήφου εμπιστοσύνης μας Ή μάλλον την ψήφου απιστία μας στην κυβέρνηση του Σαμαρά Γιατί την ψήφου εμπιστοσύνη μας Δεν την έχουν ανάγκη Τη δίνουν οι στον εαυτό τους ε, Μιλήσαμε για τα σχέδια του Των επικοινωνιολόγων του Σαμαρά, περί στράτευσης της κεντροδεξιάς και γενικά του αστικού κόσμου απέναντι σε αυτούς τους οποίους τα ακροδεξιά θερέφωνα του Μαξέμου τύπου Άδωνης και Βορείδης θεωρούν «πολυσεδίκους», ενώ οι άνθρωποι δεν είναι «πολυσεδίκοι», να σοβαρευτούμε καμία σχέση δεν μπορεί να έχει το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με «πολυσεδίκους», ούτε καν πλέον ούτε καν, «εννοείται με κομμουνιστικό κόμμα» και, και τελευταία ούτε καν με «ευρωκομμουνιστικό κόμμα» δεν μπορεί να έχει σχέση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή SPACS Γερμανικά Μείνετε συντονισμένοι στο Πλατεία Radio ε, θα, θα ακολουθήσει ε, η εκπομπή το καψιμί ε, Του δικτύου ελευθέρων φαντάρων Σπάρτακος Σήμερα εκτάκτος, εκπομπή δεν θα γίνει στις 7 το καψιμί Θα γίνει στις 6 γιατί έχουν το δίκτυο Σπάρτακος έχει διάφορα τρεξίματα, διάφορες κινητοποίησεις, τις οποίες θα σας ενημερώσει λογικά ε, στις 6 ώρα που θα αρχίσει η το καψιμί, ο Νίκος Αργυρίου. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Ακολουθεί με τον Νίκο Αργυρίου το, το καψιμί σε επιμέλεια του δίκτυου ελευθερών φαντάρων Σπάρτακος. Μπείτε στο plattearendo.gr στη στείλει PAX Germanica όπου αναρτήθηκε αυτές τις μέρες στις 12 του Οκτώβρη όπου είχαμε την επέτειο απελευθέρωσης της Ελλάδας ένα βιβλίο ζήτω ένα βιβλίο λέω, ένα άρθρο ζήτω ελευθεριά σε στήλη PAX Germanica ενώ στη στήλη μαύρη λίστα, μέσα στη βδομάδα θα αναρτηθεί, δεν προλάβαμε την προηγούμενη βδομάδα γιατί ε, δεν προλάβαμε την προηγούμενη βδομάδα λόγω διαφορών αρτήσεων εδώ πέρα δεν μου έμεινε χώρος, Στη Μαύρη Λίστα θα ανέβει ένα άρθρο για τον Γερμανό ο οποίος έχει πάρει στην πλάτη του την διάλυση της δημόσιας υγείας. Πλαθιά γερμανικα.gr στείλει γερμανικά, ζήτω ελευθεριά και μέσα στην εβδομάδα θα ανέβει και στη Μαύρη Λίστα το ποιος είναι αυτός ο Γερμανός που έχει πάρει στις πλάτες του τη διάλυση της δημόσιας υγείας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πλατείο radio.gr, πλατεία radio.listen.myradio.com ή myradiostream.com κάθετος πλατεία radio. Ακολουθείτε καψιμί με τον Νίκο Αργυρίου σε επιμέλεια του δικτύου ελευθέρων φαντάρων Σπάρτακος. Μπαίνετε όλη τη βδομάδα στο site του πλατείου ανεβαίνουν συνέχεια αναρτήσεις και στο γκρουπ φίλοι του Πλατεία Ρέντιου μπορείτε να κάνετε τις δικές, σας, τις δικές σας αναρτήσεις και αυτές τα δημοσιεύονται στο site του σταθμού Μπαρδούζε καλά ξενετούργια mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. mm. Τι είναι καθέα δεν μπορεί να μιλήσει Χαμένε, είσαι με ξυπνήσεις πρέπει να φύγω χαμένε, πέρασε η ώρα Τι ώρα μου πας, και μου το έφεσαι και δημόσια Να δεν δεύτε, πέρατε, δημόσια. Δεν πειράζει, Δεν δε πειράζει. Συσκουρέσουν. Αγωνιστικούς ερωτισμούς σε όλο το γαλατικό χωριό. Μην είναι συντονισμένοι. Θέλω να σας υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω και σε μένα, ότι από σήμερα, όπως ξέρετε, η δήλωση παρουσίας μας στη συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα γίνεται με την εισαγωγή της ατομικής ηλεκτρονικής μας κάρτας στους καρτοαναγνώστες που βρίσκονται στις εισόδους της Ολομέλης. <laughs> Πρέπει να σας πω γιατί μας αφορά και ότι για να γίνει αποδεκτή η παρουσία μας ακούγεται ένας ήχος και ανάβει ένα πορτοκαλί χρώμα. Ένα φωτάκι πορτοκαλί. <laughs> Κύριε Δρίτσα, θα σας ενημερώσουμε. <laughs> <laughs> <laughs> Επανήλθαμε πριν φύγουμε. Αποχαιρετήσαμε τον Μπαρδόζο ο οποίος έχει κάνει δουλειά στα χωράφια και πρέπει να φύγει. Επανήλθαμε. Ακούσατε ένα σχετικό το οποίο έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του κοινοβουλίου που πλέον χτυπάνε κάρτα, ηλεκτρονική κάρτα στο κοινοβούλιο για να δηλώνουν πρέπει να λάβει πράσινο φωτάκι ή κάτι τέτοια λέγανε. Δεν, ούτε εγώ τα κατάλαβα. Δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία για, να, για την παρουσία τους, για να δείχνουν ότι είναι παρόντες στο κοινοβούλιο. Κλείνουμε την εκπομπή μας τώρα Απλώς επανήλθαμε Γιατί πρέπει να ανακοινώσουμε Ότι σήμερα Είναι η πρώτη συνάντηση εθελοντών Για το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα ε, Το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα Το στηρίζει το πλατεία-radio.gr ε, Μετέχουμε και εμείς Σας στα σταθμός στην ομάδα επικοινωνίας Του χειρήματος Υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα θέματα Μπορείτε να μπείτε στο facebook να πατήσετε πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα Με αριθμό το 1 ένα, ένα πανελλαδικό δημοψήφισμα για να βγει ε, Ή στο δημοψήφισμα.gr Το οποίο νομίζω έχει αρχίσει και λειτουργεί Δημοψήφισμα.gr Ή στο πλατεία.gr Είναι καρφιτσωμένη πάνω, πάνω πάνω η δημοσίευση Με τα θέματα του πρώτου πανελλαδικού δημοψήφισματος Και τις ομάδες δράσης Τις οποίες χρειαζόμαστε Σήμερα Απέναντι από το στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, μες στην ΕΡΤΟΠΕΝ, είναι η πρώτη συνάντηση εθελοντών για το πρώτο επαναλλαδικό δημοψήφισμα. Είναι απόφαση των πολιτών, οι πολίτες παίρνουν την πολιτική κατάσταση της χώρας στα χέρια τους και απαιτούν δημοψήφισμα. Απετούν δημοψήφισμα για να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε. Έπρεπε να επανέλθουμε γιατί πάνω στη βαβούρα της εκπομπής το ξεχάσαμε αυτό. Ε, Μίνετε συντονισμένοι στο πλatheorand.gr, πλatheorand.littleinfo.com myradio ή myradiostream.com κάθετος πλατεία radio. Έρχεται όπου να είναι ο Νίκος Αργυρίου για την εκπομπή το καψιμί σε επιμέλεια του δίκτυου ελευθέρων φαντάρων Spartakoς. Στις, στις 6 σήμερα θα γίνει εκπομπή, όχι στις 7 όπως είπαμε, σε έναν τέταρτο δηλαδή, 6, 6 και κάτι, εκτάκτος. Θα σου περιμένουμε. Ε, στα γραφεία της Ποσπέρκ Στο κτίριο της Earth Open, Απέναντι από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Τώρα με απόφαση Σαμαρά με Στη Στις 7.30 ώρα Στην πρώτη συνάντηση εθελοντών Για το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα Χαιρετισμούς Σε όλο το γαλατικό χωριό Αυτό <Το> γίνεται <Το> γιατί <Το>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 Das tut mir, ich bin es para Είπατε αντιμνημονιακό, για μένα είναι πρεσβεία Δεν δεύτερο. Δεν θα πούμε, δεν θα δεν θα Δεν την Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή είμαστε κατά Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Σα λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεώτητε. Δεν είναι ιδεώτητε. Απολύτω Απολύτω. Έσπαγα της καραπίλα που πας μέσα! Λελε, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα σας. Έχω γεννήθει από τα ρούχα μου εγώ. περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. <συνά> Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά τη σήμενση.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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lele Marley, mit dir. ξένη κατοχή παρακαλούμε Άντε, αν έχετε γαλοσίνι ξένη το κατοχή τότε, φωτογράφι, είναι, φωτογράφι, είναι στρατιώτες ξένοι, με γραβάτα και κοστούμι